Κάνα στην πόλη, η οχτρή, του όμω η οχτρή, και εμεί γελούσαμε με τα ακούσκου, τα μέση μέρε. στην πόλη, η οχτρή στα σπίτια πήκαν, η οχτρή και τους φιλέψαμε Ιδωρκέγη Χωρίς ιδέα <Κι> Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε <Κι> Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε <Κι> Κλέψαν ανάπηροι <Κι> παιδιά συνταξιούχοι <και> Κι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται <Κι> Και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνετε <Κι> Μη τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε Κασαστώ και αν έχετε φρέχει εκατάσει η όχθη Κλέψαν η φρότα τη οχτρή και εμεί πηγαίναμε προ κάτι δουλειά με τη μέρα. Μήκατε πολύ. Νάμε λοιπόν εδώ μια ακόμα παρασκευή και την παρασκευή. Παρασκευή πριν από τι 17 του Νοέμβρη και την ε, επέτειο του Πολυτεχνείου. Σήμερα η μουσική είναι για τους γονιούς. Μπά και θυμηθούν πως σκεφτόντουσαν. Ή και για τους παππούδες. Ανάλογα με την ηλικία το πόσο νωρίζεκαν κάποιος παιδιά. Γιατί φαίνεται πως πολλά πράγματα ξεχάστηκαν και ορισμένα προσπαθούν με το ζόρι να κάνουν του ανθρώπου να τα ξεχάσουν. Με σκοτεινιά με Όχι στον καιρό α, Και μάλιστα όχι στην Αθήνα Γιατί αλλού ο καιρός είναι Πολύ χάλια Είναι ο Real FM 97,8 στην Αθήνα Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη στον ήχο σήμερα μαζί μου έχω τη Μαρία Χριστοδούλου την πρώτη ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο την Ελένη Τιχάλη. Τη και στη μουσική επιμέλεια την αδερφούλα μου την Άνση. Έχει κεντήσει ανάμεσα στα κλασικά και στι περασμένε και τι τωρινέ δεκαετίε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, real κενά το μήνυμά σα το 19600. Με email στο το τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Και επειδή δεν αντέχω άλλο μέλησε. Άγριε μέλησες όπως διάβασα και από μία συνάδελφο σε κάποιο site ένα πάρα πολύ πετυχημένο σύριαλ κοντεύουν να το κάνουν τευτίκοι από τις αναφορές τα χαμουδήθεν προμοταριστικές έτσι και προ, σχεδόν προσβλητικά προβλητικές του σύριαλ το διέλυσαν. Έχουμε μάθει τι καφέ πίνει ο ένας πρωταγωνιστής που είχε παίξει πριν από 128 χρόνια τι χρώμα βρακή έχει πρωταγωνίστρια πως ακριβώς το κάνανε σε ποιο επεισόδιο πως θα το κάνουν στο επόμενο επεισόδιο πήρανε μια καλή δουλειά και κοντεύουν να την κάνουν σαν τα μούτρα τους το λέω αυτό γιατί σαν τα μούτρα τους έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα ας μείνουμε στο τσίπημα της μέλης και για να ξεφύγουμε από αυτό πάμε σε μια ουσιαστική και πολύ μεγάλη ε, α, απώλεια από έναν άνθρωπο εξαιρετικής ποιότητα και στη φωνή και στη ζωή και στην αξιοπρέπεια χάθηκε, χάθηκε μέσα και στο χαμό ο χαμό τη δεν ήταν, βλέπετε, από αυτού του ανθρώπου που θα τραβήξουν τα φώτα τη δημοσιότητα με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Όπω το να πει μια χαζομάρα στην τηλεόραση και ξαφνικά να ασχολείται σύμπασα η ανθρωπότητα επί μία εβδομάδα με αυτή τη χαζομάρα Σωτηρία Λεωνάρδου, άφησε το μάτιο του τον κόσμο. Και η φωνή τη και τα συναισθήματά τη είναι και παραμένουν αθάνατα, ανατρεπτικά, ασυμβίβαστα και όπω λέγανε σωτηριακά. Ε, έτσι λοιπόν μπορούμε να την αποχαιρετήσουμε έστω και καθυστερημένα μετά από λίγες μέρες αφού προτίμησε να κοιδευτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της στην Κρήτη. στο τραγούδι θα την ακούσουμε όπως θα την ακούμε και πολλά χρόνια μετά η στίχνη του Κώστα Φέρη, η μουσική της Τέσκιας Παναγιώτου ένα από τα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ το Μινόρε της Αγάπης έτσι για να ξεκινήσουμε αγαπητικά το Φιερώνω η Νάνση και εγώ σε όλους και όλες τους ακροατές και τις ακροατρίες του της δότης που μας ακούν και με βροχή και με αέρα και με κεραυνούς και με πλημμύρες και με καταλήψεις και με χαρές και με πανηγύρια και με προσωπικά και με γενικά Αυτά και έχουμε σήμερα και πολλές προσκλήσεις, θα τα πούμε Σας έχω τι σας έχω και το, το επισπεύδω αρχή-αρχή την ε, κλήρωση αυτή γιατί οι δύο προσκλήσεις είναι για απόψε και οι δύο για την Κυριακή Έχω τέσσερις δημιουργικές προσκλήσεις για να πάτε να απολαύσετε στο Half Note το Billy Harper Quintet, ειδικά αυτοί που αγαπούν ε, το σαξόφωνο και αγαπούν να ακούσουν ένα κουίντετο στα βήματα κυριολεκτικά του μεγάλου ε, John Coltrane Uh, διακρίθηκε ο Billy Harper uh, Στη σκηνή των Rhythm and Blues του Τέξας Από όπου ξεκίνησε Και άρχισε να δείχνει την πραγματική του αξία Ο Billy Harper έχει γερή βάση στον κόσπελ και στο μπλούζ Και το παίξιμο του χαρακτηρίζεται από δύναμη Και εκφραστική άνεση που τον πηγαίνει ως τα όρια της free jazz, Τα οποία σχεδόν ποτέ όμως δεν υπερβαίνει Σα θυμίζω ότι Για να πάτε στο Half Note θα πρέπει να ξεχάσετε οπωσδήποτε, ακόμα και να μην σα περάσει από το μυαλό, το τσιγάρο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να καταναλώσετε ποτό. Δεν μπορείτε να έχετε μαζί σα ανοιχτό κινητό και να χτυπήσετε. Θα σα πετάξουν έξω και κατά την άποψή μου, καλά θα κάνουν. Και πρέπει να προσέλθετε 20 λεπτά πριν από την έναρξη του προγράμματο. Αν αργήσετε, ένα τέταρτο μετά την έναρξη του προγράμματο, δεν πρόκειται να σα δώσουν Το ε, πρόσκληση του εισιτήριου που θα έχετε αγοράσει για να πάτε. Τέσσερις διπλές λοιπόν απόψε ε, ε, Για δύο για απόψε και δύο για την Κυριακή στο Half Note Και εγώ να μείνω στο ύφος της τρυφεράδας Της αρχής αυτής της εκπομπής Και να σας πάω αχα, πίσω στο 1972 Εκεί που γεννιότανε και έβραζε αυτό που έγινε μετά στο Πολυτεχνείο Και εκεί τότε η Φλέριντ Αντωνάκη και ο Δημήτης Ψαργιανός Σε ένα παραδοσιακό τραγούδι απάνω λιάνο τραγούδο σε μουσική μάρου, χατζηδάκη Αρχίζουν και γράφουν μια ποιότητα Που λέγαμε πως δεν θα ασβήνε Ποτέ Και κυρίως μετά τη μεταπολιτεύση Από όλα τα στρατούρα μου Ένα είναι που σου μοιάζει Ένα που βγαίνει όταν γλυκό χαράζει η παρισάκη μου ψημά πια βρύσεις σε που στέγεις πάντα τροσερό αν φύγεις και χωρίζεις να θα το συνεφάνω και τα στριχαλικά Ξυπνήσω Γιατί με την αγάπη σου ποθώ Να ξεψυχήσω Αν μ' αγαπάς κινόνειρο Πότε να μην ξυπνήσω Γιατί με την αγάπη σου ποθώ Να ξεψυχήσω στα κύματα τρέχω και δεν τρομάζω κι όταν σε συλλογίζομαι τρεμώ κι ανασθενάζω Τι να σου πω τι να μου πεις εσύ παραγνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά Πώ μου Να ξεψυχήσω. Αν αγαπά κι όλη εδώ, ποτέ μην ψυχήσω. Γιατί με την αγάπη σου ποθό να ξεψυχήσω. Το που στη φωτιά συμμόνο, και εγώ μες τα χτυπήμε και πάλι ξαναγιώνο. Σαν μια δαμίπιστη Να ξεψυχήσω Αν μ' αγαπάς κιν όνειρο Ποτέ να μην ζυπνήσω Γιατί με την αγάπη σου ποθώ Να ξεψυχήσω Όταν σας είπα ότι είναι για γονιούς σημερινών παιδιών της γενιάς του Πολυτεχνείου είχε και που ήταν δραστήριοι και ήταν στους δρόμους τέτοιες μέρες, τέτοια ώρα δηλαδή και τέτοια μέρα ακριβώς σαν σήμερα το 73 μεγάλωνε η λαϊκή συμπαράσταση στους φοιτητές καταλητικό ρόλο έπαιζε και η κατεύθυνση που είχε δώσει η κομματική οργάνωση για και η κοινότησαν ναι. γυναικές συνελεύσεις είχε προκύψει η νέα συντονιστική επιτροπή. Από 32 μέλη Από τα οποία 7 ήταν της αντι-ΕΦΕ Και τα συνθήματα κυρίως Είχαν αρχίσει να παίρνουν Συγκεκριμένο αντιχουτικό Και αντιυμπεριελιστικό χαρακτήρα <coughs> <coughs> Συγχωριστείμε και κρυγωμένοι Δεν θέλω να λέω πολλά Εκείνο το βράδυ Θέλω να καλώ όλους να σκέφτονται Και να θυμούνται Οπότε να πω μια καλησπέρα Στο φίλο μου Το Γιώργο από την Βράγα και να πω στο φίλο μου από τη Ζυρίχη θα μιλάω λίγο τόσο ώστε να σκέφτεστε. Από μουσική θα σας πάω με την Νίκολα και τον Γκραωνάκη και την Πρωτοψάλτη στο Μαρόκο. στο Μαρόκο λαχτάρισα να ζήσω Με και κι αρώματα φωτιά στα χρωματα Μια νύχτα με φεγγάρι καινούριο κι αναμένο Με ταξί μαύρο να φορώ να βάφω το νερό μια νύχτα μόνο τάξε μου φάρμα, αν θέλεις τάξε μου μάτα. Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φεύγω στα ματάκια σου μπροστά. Μια νύχτα σαν κι αυτή φάνατο κι αρχή σου ζητώ. Δεν να βγω φωτογραφία Στα φώτα κάποιου βαποριού, στα χέρια τα γουριού Μια νύχτα με τραγούδι πεντάρφανο και ξένο Κι αν πιάσουν τα άστρα πύρκαλιά θα πέσουν στην καρδιά μια νύχτα μόνο τάξε μου φάρμα κι αν θέλεις Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φέγω στα ματάκια σου μπροστά Μια νύχτα σαν κι αυτή θάνατο κι αρχή σου ζητώ Εκλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψαν. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά, συνταξιούχοι Κι οι πεδαμένοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Και ταπειρώσουνε τα χρήματα τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε, το τεκό προσέξτε και το... Λοιπόν ο Κωνσταντίνος μου γράφει την καλησπέρα μου Τα για άλλη μια φορά Χίλια μπράβο της ένα προβληματισμό θέλω, μια και τέτοιε μέρε θυμάμαι τα λόγια του θείου μου που ήταν στο Πολυτεχνείο, αλλά και πίσω τα λόγια του παππού μου από το Αντάρτικο. Λοιπόν, πώ η κυβέρνηση, αλλά και η πληθώρα του δημοσιογραφικού χώρου τιμάνε αλήθεια τη τι μέρα. Φωνάζουν όλοι αυτοί για τη χαρά τη δημοκρατία όταν υποθάλπουν υπό τη σκέπη του δημοκρατικού τόξου υπουργού τη κυβέρνηση, πρωτοξελα... πρωτοκλασά τα στελέχη της, που ασπάζονται ιδέε του φασισμού και τη Χούντα. Έτσι τη τι μέρα. Εντάξει, Αυτό ισχύει και για προηγούμενε κυβερνήσει και για προηγούμενε κυβερνήσει, για την αμέσω προηγούμενη. Και πάμε και πιο πίσω. Και πάμε και πιο πίσω, και αν θέλει, άσε καλύτερα. Μην το πιάνει. Σα λέω, για μένα αυτέ οι μέρε θα έπρεπε να είναι μέρε περισυλλογή ιστορική και φαντάζομαι χρόνια τώρα. Μα χρόνια, χρόνια, χρόνια. Από τη βραδιά του Τάγκ. Δεν μπορώ να πω εγώ του Τάγκ. Ειλικρινά σα το λέω, του Think Tank. Στα ελληνικά λέω του Τάγκ. Λοιπόν. Ε, από τη βρωδιά του ΤΑΝΚΣ φανταζόμουν πάντα αυτή την επέτειο με την πορεία, με τα συνθήματα και με, τα, με μια ζωντανή ζωντανή πόλη ζωντανές πόλεις να μιλάνε, να κουβεντιάζουν, να μαζεύονται στις γωνίες ειλικρά σα το λέω και να συζητάνε για εκείνη τη μέρα γιατί όπως έλεγε και το τραγούδι ένα από αυτά που ακούσαμε πριν αν δεν ζει το πουλί χωρίς Αέρα και το ψάρι χωρί νερό. Δεν ξέρω και αν ζουν οι γενιέ χωρί τα δικά του πολιτεχνία. Μω ε, ναι, χαιρετίσματα στην Καστοριά, στον Πέτρο και στο Λάκι και στον Αντρέα από το Λονδίνο που λέει Αν κάπως να βάρει η εκπομπή σήμερα και με το δίκιο τη, τι να πει κανείς, για την Λεωνάρδου, για την επικαιρότητα και τι για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Χωρί κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, ευχαριστώ την εκπομπή ε, για την Άνση και όλε τι ωραίε μουσικέ και τις χαροπές και τις και του 73 αλλά και αυτές που δίνουν τις δύσκολες ώρες ε, καλή ανάρρωση ε, έχω τόσες σοβαρές αρρώστιες γύρω μου σε φίλους, σε γνωστούς σε πιτσιρίκια, σε παιδιά, σε παιδιά σε κοριτσόπουλα 20 χρονών και 30 χρονών που χειρουργούνται μετά το Τσερνόμπιλ και μετά την, ε, πώς το λένε, την, το, τις μόδες γραφή τη Ιουγκοσλαβία για καρκίνο του θηροειδού που θερίζει τα πιτσυρίκια. Ειλικρινά σα το λέω, που ε, αυτό κάνει τα πράγματα ενό κρυώματο ε, ανύπαρκτα και κυρίω με εξαγριώνει όταν ακούω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν το εμβόλιο για το ένα, το εμβόλιο για το άλλο και αφήνουν τα παιδιά του εκτεθειμένα σε αυτά. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, πρέπει να μιλάμε και να το εννοούμε. Και πολύ φοβάμαι πω δεν το εννοούμε. Ε, χρησιμοποιούμε τη λέξη παιδιά με μια γενικότητα. Έτσι και με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να υποτιμάει την αξία του νέου ανθρώπου και να το συνδυάζει με την μορία εμπολής. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα, οπότε αντί να κάνω εγώ άλλο σχόλιο, σε όσου το ζητάνε και να κλείσω εδώ, από εκείνη τη βραδιά μπορώ να το αφιερώσω ειλικρινά στο φίλο Αστέριο, που είμαστε μαζί μέσα, στο Γκίνη, Ευχόμενοι να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του και να ζει. Το ψωμί παιδί ελευθερία σε στίχους μουσική και τραγούδι του σταμάτη του μορφωνιού. Λέει τόσα από μόνο του που ο σχολιασμός μου θα σταματήσει εδώ. Η πρόσκληση βέβαια είναι στις πέντε η ώρα α, α, στις προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα για την αντιμπεριελιστική πο, πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία έχει απευθύνει η κομματική οργάνωση της Αττικής όσοι πιστοί προσέλθατε 40 χρόνια μετά για ελευθερία ξανά να μιλάμε Ποιο το περίμενε τότε μετά από τέτοια αυγή Κάποιοι χαθήκαν στο δρόμο, κάποιοι καρέκλες αρπάξαν και πάνε και κάποιοι είπαν ιδέα, είναι ήδη από χρόνια νεκροί μα δεν πεθαίνει ποτέ μια μεγάλη ιδέα ούτε καίγεται δεν έχει όνομα σώμα, δεν φοβάται απειλές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 με μου πως πίστεψες πως θα νικήσεις το φόβο μουργή. Θα Να το αντέξεις ξανά, να χωριστούμε ξανά την Ιδιαΐτα. Σου στήνει ενέδρα το θυρίο όταν σου τάζει καινούρια αυγή. Είναι ακόμα εκεί Ιδέα γυμνή στα κάγκελα Με την ίδια φωνή και την ίδια ψυχή Στα κάγκελα Είναι ακόμα εκεί χρόνο χρονοπαιδί Στα κάγκελα Και μπροστά από την πύλη Είναι ακόμα εκεί τα άρματα Ποιο σύνθημα όλη ιστορία <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Σα ευχαριστώ για τα μηνύματά σα. Είναι πολλά. Ε, μου γράφει ο Παναγιώτη Καλησπέρα, Λιάννα. που κάθεσε πριν από μια εβδομάδα και κάτι ένα συναδελφό σου είπε ότι το περιστατικό με το Τάγκη ήταν στημένο. Τελικά η δημοσιογραφία τη εξυπηρετεί πια. Ει, ει, ει, κόψτε κάτι, κόψτε κάτι. Μην αρχίζετε τι γενικεύσει την ώρα που αγανακριθείτε. Μόλι αρχίζετε τι γενικεύσει, ληστράτε σε κάτι που δεν το καταλαβαίνετε και οδηγεί. Σε μια μαζική, μια μαζοποίηση που επιτρέπει μετά τη χειραγώγηση πάρα πολύ εύκολα Αντισταθείτε ε, ειλικρινά ε, ε, το λέω Η Ειρήνη μου γράφει μέσα σε αυτό το χάος της παράκρουσης του χαφιεδότσουρμου Του ομαλότητα, του, του της ομαλότητας, της κανονικότητας και της αναγκασικότητας τους Πώς αβάσα να θα περάσει ακόμα η γλώσσα μας γράφει Έχουμε καθήκον να μιλήσουμε στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας με τη δική μας γλώσσα να του μιλήσουμε για τους δικούς μας Αγίους όπως έκαναν και οι πατεράδες μας και όταν το παιδί μάθει τότε δεν το φοβάμαι το εμπιστεύομαι για το δρόμο που θα χαράξει καλό βράδυ σε μια ατμόσφαιρα χαρμολύπης από την Ειρήνη στην Πρέβεζα <κυκλή> Επιτρέψτε μου τώρα να σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει νόημα για την ουσία του και για την κατάληξη του όπως και όλα τα υπόλοιπα ας αγκατά μου Λένε καλησπέρα, τι 6 το πρωί. Ο και άλλοι επαγγελματίε τη καταλεγόμενη ενημέρωση πασχίζουν να πείσουν τον κόσμο ότι όλοι όσοι βγαίνουν στον δρόμο είναι μπαχαλάκιδε, κουβέντα για τα πάγια αιτήματα που αρθρώνονται στον δρόμο και αποτρέπουν έτσι του νέου να συμμετάσχουν στο μοναδικό τρόπο διεκδίκησης ζωή ανθρώπινη. Ταυτόχρονα, η καραμέλα τη υποτίμηση και σκοφάτηση του Πολυτεχνείου οριάζει με περισσότερο θράσο. στη Χούντα, νέοι ύμνη, των γεγονότων με Σήμερα το μεσημέρι, σε κανάλι των Ιωαννίνων, στο ταξιούχο αστυνομικό που ήταν λέει στο Πολυτεχνείο, πρότεινε οι άβρε να ρίχνουν καυτό νερό στου διαδηλωτέ, ώστε να παθαίνουν εγκάβματα και να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και έτσι να καταγράφονται. Χωρί φυσικά να δεχτεί παρατήρηση από του δημοσιογράφου, που δεν έδειχναν και τόσο σοκαρισμένοι, το αντίθετο μάλλον. Θα μου πει δεν είναι προ έκπληξη. Ο φασίστα δεν γραφεί στο κούτελο, από κάτι τέτοια γνωρίζεται. Η μέρη μου, σου λέω αλήθεια και η δική μου στο τη νέα γενιά, στους νέους που μεγαλώνουν σε ένα χάο παραπληροφόρησης και στιγνής προπαγάνδας. Τι να τους συμβουλέψει, τι να τους ευχηθείς, νύψη, με ήττα και τα δύο προσέξτε, ανθρωπιά και ελεύθερη σκέψη και περιφρούρηση. Περιφρούρηση κάθε αγνού και δίκαιου αγώνα. Ο Δημοσθένης, από την καρδιά της Λευκάδας, οπότε φίλε μου, για να μην αισθάνεσαι ξένος, για να μην αισθάνομαι κι εγώ ξένη, θα σου παίξω τον ξένα. Τον χαρίζω σε όλους και όλες που είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τη δόξα από την τροπή. Ο ξένος με βαλκάνικο ήχο και χρώμα μακεδονίτικο, δημιουργία και απόδοση μπάμπο κόρο. Μπάμπο όπως λέμε η γιαγιά, και κόρο όπως λέμε χοροδία στα ιταλικά. Ψένος πήκε στην αυλή μου, μακριά φερμένος, στο δισακί του τοπιός του, τιμήσες και πίκρες μέσα. Στα μάτια μου γράφει πω και πρέπει να μα απαντήσει ο, ο Βορρήτη κατά πόσο νόμιμη είναι η κρατική βία του πολίτε αυτή τη χώρα με μνημόνια, χαράτσια, περιπλεονάσματα, πληστηριασμού, ξεπλήματα, ασυλία τραπεζιτών, ε, ενώ καταργούν το Πανεπιστημιακό Άσυλο, συμμαχίε με νατοικού δολοφόνου και ένα σωρό άλλα. Πολύ σκοτάδι έπεσε και τα συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι τόσο επίκαιρα όσο ποτέ. Ε, το ποτέ στο Σίγμα το βαλαγώ στο χάρη του ποιητικού του λόγου. Ε, λες ότι σου φωτίζουμε τις Παρασκευές Μακάρι ε, να το καταφέρνω αυτό Να πω και στο φίλο του Γιώργο Από τον Ντίσελτορφ Τους ωραίους μου χαιρετισμού. Και να πω και να ευχαριστώ Παρότι τους καταλαβαίνω τους προσφύγες Που τους πήγανε σε ένα μοναστήρι εγκαταλειμμένο Για να μην είναι μέσα στη βροχή και στο κρύο Που λένε ότι δεν το αντέξανε Γιατί είναι πολύ απομονωμένοι Να ευχαριστήσω φωτισμένου παπάδες Όπω και φωτισμένου δημάρχου και φωτισμένου τοπικού άρχοντες και φωτισμένε κοινωνίε που έχουν το κουράγιο να λένε, όπω ο Ηλίας Γερμανό, Ότι όταν Χριστό βρέθηκε πρόσφυγα στην Αίγυπτο, ρε παιδιά, τι θα κάναμε, Δηλαδή, η Εκκλησία μα έχει ω κέντρο την αγάπη. Γιατί κέντρο τη είναι ο που είναι η αγάπη. Επομένω, είναι βασικό για την Εκκλησία να δείχνει την αγάπη τη και είναι ανοιχτό στο να φιλοξενήσει όπω και πολλέ άλλε κοινωνίε. Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα Το να φτάσουν σε αυτή τη χώρα και να εγκλωβιστούν 100.000 πρόσφυγες Είναι πρόβλημα Απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, το πώς θα σταθούμε Είναι πολιτισμός Τώρα είναι να δούμε πώς θα πει διαβάλλει ο Σάκος Να δούμε πώς θα σταθούμε Με ποιο τρόπο Με ποιε μεθόδου θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα Είμαστε οι Έλληνε που να με πάρει πολυμήχανη Καταφέρνουμε να βρίσκουμε λύσεις Πρέπει να μπορούμε να τι βρούμε αυτέ τι λύσει, να πιέσουμε προ πάσα κατεύθυνση. Να μην εγκλωβιστούμε ανάμεσα σε αυτά που βλέπω. Και έτσι και τα βλέπω. έτσι βαρύγδουπα σε τίτλου. Ότι η χώρα κινείται ανάμεσα στα νύχια του αμερικανικού γηπαϊτού και τα νύχια του κινέζικου δράκου. Μόνο οικονομικά, δηλαδή, πεθαίνω. Ξαφνικά τα παραμύθια έχουν γηπαετού αμερικάνικου δράκου. Και όλα αυτά αφορούν σε λεφτά, σε χρηματιστήρια, σε τούτα, σε Κίνα, σε και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Χρειάζεται ένα πάθος για τη ζωή, για να μπορεί κάποιος να την υπερασπιστεί. Και η ζωή δεν μπορεί να είναι μόνο η δικιά μας. Πρέπει να είναι και η ζωή των άλλων. Οι αγώνες που δίνονται υπέρ των άλλων είναι αυτοί που φτιάχνουν τους ήρωες. Αλλιώς μπορείς να ακούς κάποιον να σκοτώνει και να λέει I'm doing just my job. Κάνω απλώ τη δουλειά μου. Οπότε ας ε, περάσω λίγο πριν από τις ειδήσει, αφού πω και να, για στον Κωνσταντίνο ε, και μου ζητάει να βάλω κάτι άλλο νομίζω ότι μπορεί να το βάλω και αυτό αργότερα θα δούμε όμως πίστεψέ με η μουσική είναι εξαιρετική σήμερα πότε μια και μιλάω για το πάθος των ανθρώπων για ζωή ας πάω στο πάθος που διώκεται η μουσική του Θοδωράκη η φωνή του Μητσιά η στίχνη είναι της Λίνας της Νίκολα και νομίζω ότι θα αρέσει σε πολλούς, σε δίσπιστους Σε αυτούς που το μαύρο το βλέπουν κατά το χρώμα που τους βολεύει Προσέξτε το αυτό Σε κουβαλάω απάνω τι ερημιέ στα σύννεμα, στην αγορά. Σε κουβαλάω, σαν να και κάποιο εμποδίζω. <μουσίλιο> το πάθο που διώκεται δεν πάει να επιδιώκεται. Εσύ θα βγει στο βάθο το ζηλεύουμε. Αυτό που ρεζιλεύουμε και μαρτυράζω άδειος. Σε κουβαλάω απάνω μου, δυο χρόνια δεν δουλεύω, τιμήσου εδώ προσωρινά, κι αν η στα ορεινά, θα πούμε το πιστεύω. <στονίκη> το πάθος που διώκεται, δεν πάνε να επιδιώκεται, Εσύ θα βγείτε λάθος, στον το ζηλεύουμε, αυτό που ρε ζηλεύουμε. και μα Σε κουβαλάω απάνω μου Με κλονισμένη ηγία Περνάνε κόσμο και δουνιά μου λένε γύρω παγωνιά Τους λέω Παναγία <ΣΣΣΣΣΣΣ> Ο πάθος που διώκεται Δεν πάνε επιδιώκεται Εσείς θα βγείτε λάθος Στο βάθος το ζηλάβο αυτό που ρε ζηλεύουμε και μαρτυράζει ο άθρος. Το πάθος που διώκεται δεν πάει να επιδιώκεται θα βγείτε λάθος, στο πάθος τον ζηλεύουμε αυτό που ρε Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Κι πεθαμένοι στο τίπρο Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Νίνο ΡΕΛΕΦΕΜ στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάντση Κανέλη στη μουσική Ευημέλεια. Πάμε πακέτο, δεν ξέρω αν μπορώ να βγάλω αυτή την εκπομπή χωρί την Νάντση. Ε, να σκεφτείτε ότι είναι όλη μα τη ζωή. Είναι τα τελευταία χρόνια εδώ που συνεργαζόμαστε στον ντοπεφέμενο ω την ίδια εκπομπή ακριβώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Χάλη, Μαζί μου είναι στη δεύτερη ώρα στον ήχο ο Αντώνη. Ο Μορτάκης. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με email στοούντιο papakirialfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο 211 28200 και με SMS, real και νό no, και το μήνυμα σας το 19 600 ειλικρινά σας το λέω είναι δύσκολο μ, να κάθομαι εδώ και να μιλάω για το τι γίνει αυτό το τρίμερο, τι σημαίνει, τι έχει προηγηθεί και την ίδια ώρα να είμαι ανάμεσα σε ειλικρινά σας το λέω δεν μπορώ το άκουσμα, δεν μου φταίει κανένας άλλη υποχρεώ να το πω σε Black Friday, σε εκπτώσεις, σε White Friday, Black Friday, δεν μπορώ άλλο δηλαδή είναι όλα ένα κυνηγητό. Πατάω στο ίντερνετ παντού και μου βγαίνει, κάνε προκράτηση τώρα για να πα στην Black Friday, Μαύρη Παρασκευή. Στο δικό μου το μυαλό, δημοσιογραφικό, έχω και πολλά χρόνια, δεκαετίε έχω στην πλάτη μου αυτή τη δουλειά. Η Μαύρη Παρασκευή είναι άλλο πράγμα. Πολύ, πολύ κακό πράγμα. Και Μαύρες Παρασκευέ ξέρω πολλέ. Ξέρω από μαύρε Παρασκευέ στην Ιρλανδία μέχρι μαύρε Παρασκευέ στα με ανθρώπου να βουτάνε από τα μπαλκόνια. Οι εργάτε να μένουν στον δρόμο. Λοιπόν. Μιλάω για τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, δεν το αντέχω και ταυτόχρονα υπάρχει η jingle bell. jingle bell-opposition. Αρχίσαμε από τώρα. Δηλαδή, αυτή την Αμερικανία, πιστέψε με, με, μου προξενεί την ίδια παίχτια μου προξενούν και οι Αμερικάνικε βάσει και το ΝΑΤΟ και μία σειρά από άλλα πράγματα. Ιμπεριαλιστικά το θεωρώ έναν μες στο μυαλό μου. Δηλαδή, είναι σαν να μέσα στο μυαλό μου, όπου έχει 22 βαθμού έξω, ε, και είναι ακόμα Νοέμβρη. Εμεί πρέπει να μιλάμε εδώ και πρέπει και οφείλουμε να μιλάμε για το Πολυτεχνείο, για το τι σημαίνουν αυτέ οι μέρε. Και ξαφνικά είναι Χριστούγεννα, με την αγοραστική μορφή. Δηλαδή βλέπω ήδη κάτι δέντρα κρεμασμένα, κάτι φώτα που ανάβουν, ε, χρυσά, ασημένια και μπάλε. Και πεθαίνω. Δηλαδή ειλικρινά σα το λέω. Ε, ε, ε, θα καταλήξω να πιστεύω ότι στην πορεία του Πολυτεχνείου πρέπει να αρχίσουμε να κατεβάζουμε σε λίγο οι Βασίλides. Τις που εκπαιδεύουμε κιόλας με τζίγκλιμπέλ και με τρίγωνα Για να είμαστε στο πνεύμα της αγοράς δηλαδή Πώς να σα το πω και θα κατεβάζουμε τι θα κατεβάσουμε δεν θα κατεβάζουμε. Δεν το αντέχω από ένα σημείο Και δεν αντέχω και αυτή την καφένοδολογία ε, Στην τηλεόραση Γενικώ. Λικρά σας το λέω Γι' αυτό έχουν ακουστεί κιόλας οι μη του τελευταίου καιρού και λέω το μη γιατί τη λέξη την καταλαβαίνετε δεν θέλω και εγώ να το πω ε, αειδιαστικές είναι οι περισσότερες από αυτέ που έχουν ελεγχθεί το τελευταίο καιρό γιατί, γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι όταν υπάρχει ανατόξο ο πάσης φύσιος και μορφή στην τηλεόραση αι με την ευκαιρία με ρωτάτε αν κατεβαίνω με την, με την τρέμι σε εκπομπή λέει η τρέμι με, το δελατόλα και, με δελατόλα και κανέλη είναι γραμμένο στους ζουρναλίστας νομίζω η τρέμι με δελατόλα και κα δεν λέει με τον Δελατόλα και τον Γκανέλη, Καταλάβατε Οπότε είναι τον Ιωηλία ο Γκανέλη, έτσι. Όχι, δεν πάω στην ΕΡΤ, δεν κάνω εκπομπή, μου στείλατε δύο μηνύματα, ηλίθεια. Σα το λέω και μάλιστα. και, και να δεν θα μπορούσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ε, αυτή η έννοια του καφενείου έχει καταστρέψει το καφενείο. Το καφενείο στην Ελλάδα έχει την έννοια του. να πιάσουμε και κουβέντα. Μπορεί να γίνει και να σκαφιάσει, δεν πειράζει. Αλλά είναι το καφενείο ένα είδο μικρή αγορά. Γερμουνιάτικο καλοκαιρινό το ίδιο πράγμα. Οι κουβέντες του καφενείου, όταν περάσουν στην τηλεόραση, έχουν γίνει ε, κουβέντες του ητεδοκαφενείου, των αποθυμένων, χωρίς καμία συνέστηση. Και είναι ξεβράκωτες αυτές οι κουβέντες. Ξεβράκωτες, αυτό θέλω να πω. Ξεβράκωτες. Ξεβράκωτες. Κανένας στο καφενείο, ό,τι και να θέλει να πει, όσο και να δεν διαφωνήσει, δεν θα κατευθάσει τα βρακιά του. Αλήθεια σα το λέει. Δεν θα κατευθάσει τα βρακιά του. Κανένας. Κανένα όμως. Στην τηλεόραση, όταν έχουν την αντίληψη του καφενείου, κατεφώς τα βρακιά τους. Το εννοώ όμως, φραστικά, λεκτικά, ιδεολογικά, και αυτό το πράγμα προξενεί αυτό το χαζόγελο του αγκαούγκα, αγκαούγκα, που σε, σε κάνει αγκαούγκα δηλαδή και μόνο να το ακούς. Και έτσι αρχίζει μετά η διόρθωση. Και έτσι αρχίζει σιγά σιγά η διορθώση. Προσέξτε, άμα δεν το κάνει κανένα από μόνο του με το κουμπί, Γιατί μόλι πέσουν οι θεαματικότητε και πάνω όλα αυτά που με περίπατο. Άρα το χεράκι σα ε, τι πρέπει να κάνει και ποια στιγμή να το κάνει. Γιατί άμα τρει ώρε κάθεστε και χαίρεστε, μην πω τώρα τη λέξη, από εκεί και ύστερα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ε, ε, ε, αν δεν αντιδράσουμε, θα έρθει ο φρονιματισμός. Θα έρθουν οι και άλλοι εκτό από ποινικό κώδικα. Το αυτό είναι κώδικε συμπεριφορά, κώδικε εδώ, κώδικε εκεί, κώδικε παραπέρα, κώδικε παραπέρα. Θα μπορείτε να ζείτε μόνο μουγγοί και κοιμόμενοι στον ύπνο σα. Και όχι γιατί φταίει η κυβέρνηση. Προσέξτε το αυτό που σα λέω. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή. Με γραβάτα ή χωρί γραβάτα. Με κοστούμι ή χωρί κοστούμι. Με στολή ή χωρί στολή. Με όπλο ή χωρί όπλο. Όταν ο λαός, από κάτω ανέχεται. Είναι η ίδια απάντηση που δίνω, μου λέτε τι θα γίνει, και απαντάω: Ό,τι επιτρέψτε να γίνει. Ό,τι επιτρέπουμε λοιπόν γίνεται, και θα καταλήξουμε να βγει. Και επειδή είναι από του ωραίου τοίχου, εδώ, τη Μαρία Παπαδάκη, σε μουσική Γιάννη, Γιάννη Νικολάου, ο Μιχάλης Κουνάλης θα στραγουδήσει τον ναυαγό. Μέσα στη σκλαδιά μου σαν κολίγα ζω, σειρματόπλεγμά μου, ελευθεριάζει το. Α, προσέξτε το, γιατί δεν είναι εύκολο. πως να γεννηθώ μάνα μου ζωή μου ρίχνεις και ραβνώ χρόνια με πουλάς γη με σε βράχνας. όνειρα μου κλέβει. σαν γυαλί με σπάς μέσα στη σκλάβια μου σαν κολυγάζω σύρμα το πλέγμα μου λευτεριά το. να γυρίζω μοίρα δεν ορίζω στεριά ζητώ με το Θεό μιλώ να βαγός γυρίζω δεν ορίζω ο τόπος μου φίλια θέλει το κύβερνα. Μ' ανοιχτά φτερά με τα γάψιλά Μαγρία πουλιά Κάστρο και βουνό Είχα σπιτικό Συνεφό πατρίδα Ήλιο αδερφό Τώρα τα φτερά μου Δίνανε Και το πέταγμα μου η μαχαιριά. Να παγώ γυρίζω, μοιρα δεν ορίζω. Στεριάζει τον αβλό με το θεό. Μιλώ. Να παγώ γυρίζω, μοιρα δεν ορίζω. Ο τόπο μου φίλια. Έργειο το κυβερνά σε φωλό καιρό. Πώ να γεννηθώ, Μάρα μου ζωή μου ρίχνει και Λοιπόν, α, τι σα έχω, τι σα έχω, είπα τι μέγια σήμερα. Και η μουσική, και εγώ, αποφάσισα να ασχοληθώ με τους ανθρώπους τη ηλικία μου και λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω. Ε, δηλαδή, ε, μαμάδες, μπαμπάδες, παπούδες γιαγιάδες, παιδιών που σήμερα είναι σε ηλικία να αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι εστί, πολυτεχνία. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Οντικούς καταγράφει την ιστορία, τη διαδρομή και τη φιλοσοφία των Μπουάτι στην Πλάκα. Δεν στη υπόθεση Μπουάτι στην Πλάκα. Με τη διαδρομή από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι και το 2010 όταν και την Μπουάτα Πανεμιά την ανέλαβε ο Πάνος Δημητρόπουλος, Θαμώνα και φίλος της, ο οποίος σεβάστηκε το χώρο όπως λέει και ο ίδιος ο δίκος που τον είχε αφήνοντας τον αλόβητο και μετατρέποντας τον σε μουσική σκηνή ακολουθώντας τα σημεία των καιρών. Η Μπουάτα Πανεμιά παραμένει εκεί, σαφάρος και μουσιακός χώρος να θυμίζει τις Μπουάτ που κατά τη διάρκεια της δικτατορίας αποτελούσαν χώρους αντίστασης και φωνή διαμαρτυρίας στη Μυσικλέους, στην Πλάκα Λοιπόν, ε, έχω να στείλω τρία διπλά ε, δηλαδή τρία ζευγάρια ε, τρία, δι, δι, τρία διπλά έχω τρεις προσκλήσεις διπλές για τη Μπουάτ της Πλάκας όπου εκεί θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου Αύριο το βράδυ, μην μου πείτε παραμονή του Πολυτεχνείου, μην μου πείτε ότι είναι θα επικίνδυνο το κέρδο της Αθήνας, μην μου πείτε γιατί οι άνθρωποι που έχουν κουκουράγιο να βαστάνε την πόλη τους με τις εκδηλώσεις τη και πιστέψτε με η Αθήνα είναι μια πόλη που γίνονται τα πάντα, τα πάντα, Σα λέω τα πάντα. Γίνονται απίστευτε εκδηλώσεις ε, που πολλές από αυτές δεν κοστίζουν και τίποτα. Ε, σφίζουν τα θέατρα, τα σινεμά η Μποάτ, τα μπαράκια η, α, γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο και χάνονται κάπου ανάμεσα στην Οβάρτης τη Μολότοφ, το ένα στο άλλο λοιπόν ε, ενώ τη συζήτηση περί Μολότοφ, ε, όχι μόνο τη Μολότοφ αυτές αυτέ. οπότε η Μποάτ της Πλάκας είναι ένα βιβλίο του δίκου μαζί με τον Κώστα Παπασπήλιο που το έχουν γράψει και θα παρουσιαστεί στην επανεμία αύριο Μεταξύ 8 και 10 το βράδυ, 16 Νοεμβρίου. Λοιπόν, οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν Θα πάνε εκεί Και εκτός από το να πάρουν το βιβλίο τους Που θα τους το δώσουν εκεί γιατί το έχουμε πει εμείς Θα ακούσουν τον Ότι Μευρούδη τον βιολάρη, Τον Κόκοτο Τον Ανδρεάδη Τον Μεράντζα Τον Τερζί, Τον Μιχάλη Τον Ιατρόπουλο Τον Τζίφα Τον Αστεριάδη Τον Σκόνδρα Τον Πλάτανο τον Νικολόπουλο και την Ευτηντήκου που ήταν κόρη της και πολλές άλλες εκπλήξεις θα περάσετε υπέροχα και μακάρι να μπορέσω να με κι εγώ εκεί γιατί μέχρι να πάρετε τηλέφωνο εγώ θα σας παίξω μία από τις ορότερες ένας από τα ωραίότερα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους Γιώργου Σαμολαδά ότι αγαπάω εγώ πεθαίνει ή όποια και να είσαι, Γραμμένο πίσω το 1962 με τη χαρούλα λεξιού σε μια σπάνια, σπάνια. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, πρέπει να παίζει πιάνο ο Χαζιδάκης και να είναι από ε, live. Όποια κι αν σε. Ό,τι και να σε Κάνε μου απόψε Σύντροφιά Δεν σου ζητάω Να μ' αγαπήσεις Λίγη ζητώ παρηγορή, Έχω γνωρίσει Έφυγαν δίχως αφορμή Κι όμως δεν έχω καμιά μισήση γράφτη. <χει> <χει> στην πλάκα. Ωραίο είναι ναι Εντάξει υπάρχουν μουσικές κοινέ τώρα Υπάρχει το αντίστοιχό τους Στην εποχή μας Και πολλές από αυτές είναι και ποιοτικέ. Αναζητήστε τες, ψάξτε τες Συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα Δεν έχετε λεφτά να κάνετε δώρα Ωραία, αφού σας αρέσει η μουσική της Νάνση Της Νανσούλας μου Καθήστε κάτω Εγώ δεν μιλάω πάνω στα τραγούδια, τα αφήνω καθαρά Και ξέρετε και τι είναι Οπότε πότε τα κάνετε και σημειωματάκια φτιάχτε ωραίες δικέ σας ε, λούπε, περάστε τα είναι εύκολο πια στις μέρες μας τον υπολογιστή σε ένα στικάκι σε ένα τέτοιο, δώστε τα σε κάποιον μαζέψτε 10, 15, 20 τραγούδια της προτιμηση σας πάτε 10, 15 εκπομπε και φτιάξτε ένα κάτι και χαρίστε τον σε κάποιον ε, μαζί με 5 πληροφορίες, μαζί με 2 κουβέντε. ηχογραφήστε και τον εαυτό σα στη θέση μου να λέει χρόνια πολλά αγάπη μου ή χρόνια πολλά παιδί μου ή χρόνια πολλά κάτι. Έχει πολλούς τρόπους σήμερα να χρησιμοποιήσει κανένας και την τεχνολογία. Να πω λοιπόν τα χαιρετίσματα και να τα αντεγυρίσω στη Στέλλα που στέλνει την αγάπη της. Να πω καλός να μας έρθει στον νιόνιο, στο νιόνιο το φίλο μου που λέει ότι αφήνει την Κέρκυρα στο ανοδρόμιο για 7η συνεχή χρονιά. Έρχεται για τη φλόγα του Πολυτεχνίου και την ιστορική επέτειο κατά διδάγματα του Ξεσηκομού. Που γίνονται κάθε χρόνο και πιο επίκαιρα. Ραντεβού στον μπλοκ του Κουκουέ την Κυριακή, φιλούμπε, φιλούμπε, τι αντιγυρίζω Και έχω και το φώτι που μου γράπει, πω αυτέ οι μέρε μου θυμίζουν το παπαντόπτοπτοπ του Μαρκόπουλου. Και εκείνο και εκείνο που σοπαίνει θα χαθεί, θα χαθεί. Αλλά και τους στίχους από το ποιημα θηρασία του Δημήτρη του Βάρου, οι οποίοι περιέχονται στο τραγούδι αφιερωμένοι στην εκπομπή σου. Οπότε διαβάζω την αφιέρωση. Πάω να φτιάξω όλον έναν καφέ. Μήνε λίγο ξάγρυπνη ακόμα, κρατώντας τούτη τη γραμμή ανοιχτή. Τη γραμμή που χτίζει κάστρα γύρω από το όνειρά μου. Τη γραμμή που ρίχνει σουσίβιο κάθε που να βαγό στο φόβο. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Βάρκα που ψάχνει έλεο στα πάνε μαβράχια σου η ζωή μου. Δάκρυα και δηλητήριο παραμορφώνουν το πρόσωπό μου στο σκοτάδι. Άσπρα γλαρόπουλα στο γαλάζιο σου ορίζοντα. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Δύσκολο πράγμα στι μέρε μα να κρατήσετε τη γραμμή ανοιχτή και ειδικά με λόγια α, είναι από το Παπαντόπ, τοπ, τοπ. Το αρχικό για να σας το θυμίσω σε στίχους του Μίτσου Κασόλα και την πρώτη ερμηνεία με τον Παύλο ο Γιάννης Μαρκόπουλος Και το δεύτερο κομμάτι που διάβασα είναι από τη Θηρασία του Δημήτρη Τουβάρου. Λοιπόν, α, πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσει και λυπάμαι πολύ αλλά ίσως είναι καλύτερα να μην δέσω ένα τραγούδι έχω τελειώσει μια τέτοια αφιέρωση Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεθαμένοι μισθοτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και τα πειρός Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη δεν προλαβαίνω να τραβήξω και το στόμα από το μικρόφωνο, βλέπει. Θα μπορούσα να έχω βήξει την ώρα, πα το σηματάκι. Αλλά τι να σου κάνω. Ευτυχώ με έχει πιάσει η αντιβίωση. Οπότε τώρα αυτό είναι το... η αποδρομή που λένε οι γιατροί. Και ευτυχώ γιατί. Με αυτό το εργαλείο δουλεύουμε. Λοιπόν, θα σα το διαβάσω. Εγώ τον αγαπάω αυτόν γιατί πιάνει τα πράγματα από μια σκοπιά και μαζεύει 10 πληροφορίε και μου θυμίζει την παλιά καλή. Αρθογραφία που εμπεριείχε πληροφορίε είναι ο Γιάννη Παπαδάτο στον ελεύθερο τύπο. Οπότε τον πετύχω. Νομίζω ότι τουλάχιστον ένα στα δύο κείμενά του θα μ' αρέσει. Τώρα αυτό που θα σα διαβάσω λέει και πολλά πράγματα. Ακούσατε τι ειδήσει ότι πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από Τυρό, πάνω από το Καστολόγιο. Ό,τι έχει συμβεί. Διάβασα κάτι αναλύσει, Που καταστρέφει την Τουρκία και διαλύεται την Τουρκία και τι θα κάνει, και αν θα πάει ο Ερντογάν και δεν θα πάει. Πήγε στο λευκό οίκο και καθότανε, μα λε και ήταν του. Τον είπε και φίλο άλλο, τα βρήκανε. Κάτι λένε για την α, διπλωματία. Παλιά λέγαμε των Πακλαβάδων, μετά λέγαμε των σεισμών, τώρα λέμε των γαμπρών. Να, χαρά πάει η Τουρκία. Ακούστε λοιπόν τώρα κάτι. Τα και έλεγα πριν και για την τηλεόραση. Δεν μπορώ να μην το διαβάσω αυτό. Θα το διαβάσω ω έχει. Μόνο 50 χώρε στον κόσμο έχουν γλιτώσει από τη λέλαπα των τουρκικών Sirial. 146 χώρε μαθαίνουν τουρκικά. Σύμφωνα με τη Χουριέτη, Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη δύναμη πολιτισμικού υπεριαλισμού μετά τις ΗΠΑ. Καθώ οι υπάμφτινε σειρέ τη προβάλλονται σε 146 χώρε και τι παρακολουθεί τουλάχιστον σχεδόν, συγγνώμη, ένα στου δέκα κατοίκου του πλανήτη, κάπου 700 εκατομμύρια τηλεθέτε. Μεταξύ άλλων, ευτυχεί ο πατή τη μαζική τουρκική παραγωγή έχουν δηλώσει ο πρόεδρος Βενεζουέλα Νικόλα Μαδούρο, εμπιστεύτηκε άλλωστε το χρυσό, του, το χρυσό του στην Τουρκία, και ο Λιονέλ Μέση με μάρτυρα το Instagram. Δεν κατακλείζονται μόνο η αναλογική τηλεόραση και τα δορυφορικά κανάλια από τουρκικέ σαπουνόπερε και εθνικοπατριωτικά έπη, όπω το πρόσφατο για την εισβολή του Ατίλα το 1974 στην Κύπρο, αλλά επίση το Netflix, το YouTube και άλλες online πλατφόρμες με αποδέκτη το παγκοσμιοποιημένο νεανικό κοινό. Τα έσοδα της γειτονική χώρας από τις πωλήσεις των σεναρίων σχεδόν αποκλειστικά στην τουρκική γλώσσα και με απαράβατο όρο να μη μεταγλωτίζονται εκτός από κάποιες αραβικές χώρες άγγιξαν πέρσι τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Το 2023 αναμένεται να φτάσουν το ένα δις. η τουρκική γλώσσα. Η κουλτούρα τη μεγαλωστική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων, η ωρεοποιημένη σε βαθμό ομιλία προπαγάνδα ιστορία των Οθωμανών και των Νεότερων Τούρκων, καταπίνονται αμάσιτες, από νοικοκυρέ, φοιτητέ, συνταξιούχου αλλά και ανθρώπου παραγωγικών ηλικιών, άνδρες και γυναίκε από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια, ω τη Λατινική Αμερική, την Κεντρική Ασία, την Αφρική, ακόμα και τι ΗΠΑ. Κάποτε λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι πολιτισμική υπερδύναμη με υπερόπλο τον τουρισμό. Η Τουρκία μας κοντράρει και στα δύο. Όχι ανεξήγητα, κινείται ανετότερα στον πολιτισμό του αυταρχισμού, της βίας και της απανθρωπιάς, καθώς οι αξίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, δημοκρατία και ο ουμανισμός, αργοπεθαίνουν ακόμα και στη Δύση. Μπράβο, ρε συνάδελφε, μπράβο. Άντε να σε πάω λοιπόν με τον Γιάννη Κότσιρα και μια εξαιρετική ορχήστρα του Δήμου Πατρέων αυτή των νυχτών, εγχόρδων, τον νικτόν γράφεται τον ν με υψιλον Ανοίξτε λεξικά ψάξτε να βρείτε γιατί και τι σημαίνει Αλεξάνδρια Η μουσική είναι της Ευαθίας Δρεμπούτσικα Και η στοίχη του Άρη Δεβαράκη Και εκεί θα βρείτε και το στίχο Το ένα μου λιμάνι είναι δυτικό Το άλλο το παλιό ανατολικό Έχω αεροδρόμιο στο βουριά Και ένα αρχαίο φάρο προ το νοτιά Αυτά για τα πάλε ποτέ μεγαλία Ο Αλεξανδρινός, ο καθαρό ο ουρανό. Στο νερό τα είναι σαν διαμάχη ανθεκτικό. Κι ο καθρεφτίζεται στη θάλασσα ζεστό. για σαλά να και ένα άξιο μισθό. Βρεια για σαλά να το φανταστώ, τόσο γλυκό το φθινόπορο αυτό. Τούτος ο ουρανός, ο είναι ο αυθεντικός, ο αλεξανδρινός. Καθαρός ο στην Αλεξάνδρια είναι τόσο ανθεκτικός που Όταν σκάει το κύμα δυνατά στο Κάιτ Μπέ Παταμ-παταμ σαλά σαλάμ ο έρωτας λέει Για όλα του τα τάκρια, για πει Μαζί με το χειροκρότημα και το δικό μου, εκτό των άλλων, και σα καλώ να το ξανακούσετε κάποια στιγμή αυτό το τραγούδι. Δεν είναι μόνο η ωραία φωνή του Γιάννη είναι και η εκφορά του λόγου του, η άρθρωσή του. Προσέξτε πως το τονίζει και δεν είναι εύκολο πράγμα με τη μουσική να κρατήσεις και τους τόνους. Πως λέει τη λέξη ανθεκτικός, πως λέει τη λέξη Αλεξάνδρια, μιλάει ωραία το παιδί αυτό τα ελληνικά και να είναι καλά γιατί τώρα τελευταία καμιά φορά προσπαθώ να καταλάβω σε τι γλώσσα είναι το τραγούδι και είναι ελληνικά, ειλικρινά σα το λέω, είναι ελληνικά και προσπαθώ να καταλάβω μήπως είναι μια γλώσσα που δεν την ξέρω, κάτι το αγαπητοί και δεν καταλαβαίνω τίποτα λοιπόν και μια και όπως λέει για σαλαμ θα πει τόσα χώρεσα και το δαίμονα μου συγχώρεσα εσυγχώρεστε μου και εμένα το δαίμονα διότι όταν στο τραγούδι ακούσαμε τις χαρούλες Αλεξίου το πια και να σε. Υπότι στο πιάνο ήταν ο Χατζηδάκης Είναι ορχήστρος ήταν του Χατζηδάκη Τότε στο Σύριο Και στο πιάνο ήταν ο Τάσος ο ε, Για να μην αδικό κανένα Και κυρίως τον εαυτό μου Που δεν μ' αρέσει να ξεχνάω Να διορθώνω ένα λαθάκι μικρό Οπότε πάμε στις διαφημίσεις Και, uh, και τζιγλιμπέλ Ο Νιόνιος επιμένει και έχει δίκιο Ματεοπονούν οι άριστοι τη κυβέρνηση, όσο και να παραλαμβάνουν μονότονα και ακουραστικά. Τα εντεταλμένα στους δρόμους, λόγω της του φερέφωνα ότι 50.000-10.000 προβοκάτορε, ασφαλίτε, δελτάδε, αφιονισμένοι μαδαζίδε θα είναι δρόμου λόγω τη επαιτίου του Πολυτεχνείου για να τρομάξει ο κόσμο και να μην πάει στην πορεία την Κυριακή, του διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε εκεί και ότι θα φτάσουμε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία των Γιάννη Όσο και αν τόσο σημερινέ μαριονέτε τη Νέα Δημοκρατία, όσο και χθες, είναι η πρόθυμη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν υποσχεθεί στον κάθε πάγια ότι θα σταματήσουν οι πορείε στην Αμερικανική πρεσβεία. Εγώ πιστεύω ότι το στοίχημα θα πρέπει να είναι να είμαστε ένα προ δέκα σε σχέση με του άνδρες τη ασφάλεια. Θα είχε μεγάλη σημασία να είναι 50.000-100.000 στον δρόμο, και να είναι ωραία και ειρηνική η πορεία γεμάτη συνθήματα που να θυμίζουν το ψωμί παιδί Ελευθερία, να θυμίζουν το Πολυτεχνείο, να θυμίζουν ε, την ανυπεριαλιστική στάση και όχι απλά με την Αμερικάνικη αυτού του λαού. Λοιπόν, α, να ευχαριστήσω τον Πέτρο για τις ωραίε του κουβέντες και δυστυχώς υπογράφει με αγάπη άνεργος και να σας περάσω τώρα σε μία πρόσκληση. Έχω τρεις διπλές πρόσκλησεις και ειδικά για αυτούς που μένουν προ τα βόρεια. Να πάτε στην καλερή δημιουργών αυτό το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στην ε, γαλερίδα Δημιουργών και τι να χαρείτε. Μια μουσική παράσταση, καφέ Λατίνο και καφενέ. Τώρα που σα έλεγα για τα καφενεία. Η Μάρθα Μορελεόν, μαζί με τον Μάριο Στρόφαλη, δηλαδή μια πολυτεξιδεμένη μεξικάνα ερμηνεύτρια, που συναντάξαν θα το συνθέσει soundtrack και πιανίστα, σε ένα μουσικό ταξίδι από τα καφέ τη Λατινική Αμερική ω του δικού μα παλιού καφενέδε. Τραγούδια επιβίωση, αένα κοινά σημεία σε κουλτούρες από λαών. λαών. Οάσης στη σκληρή και άχαρη καθημερινότητα, μουσικές και τραγούδια. Η μουσική είναι ζωντανή, σε στυλ Μπουάτ, θα το ευχαριστηθείτε, όπως συνέβαινε τα παλιά χρόνια. Λοιπόν, έχω τρεις διπλές προσκλήσεις, για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 για να πάνε στην καλερή δημιουργών και εγώ θα γυρίσω στις βροχές βέβαια εδώ θα είναι ο Κώστας Μακεδόνας και όχι αρχικά ο Νίκος Γούναρης η στίχνη του Αλέκου Σακελάριου ένα βράδυ που βρέχε είναι γραμμένο το 55 και ειλικρινά είναι από τα τραγούδια που εμένα με φτιάχνουν κάθε φορά που τα ακούω και μ' αρέσει και η βροχή που βρεχε που βρεχε μονοτονά έφυγες αγάπη μου ποιος σε πήρε να ξέρα Εσκοτώνα, ΕΕ να πού βρέσει, πού βρέσει, μόνο τονά. πού Ένα βράδυ που βρέχε με χρυτόξιμε ρομά εφυγες αγάπη μου Α αυτός ο άτιμος ήθελε μαχέρομα Ένα βράδυ που βρέχε με το ρομά βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα ένα βράδυ που βρέχε που εχάραξε έφυγες αγάπη μου κι η καρδιά μου σχίστηκε κι η καρδιά μου σπάραξε ένα βράδυ που βρέχε μέχρι που εχάραξε ένα βράδυ που βρέχε Μέχρι που έχαράξε Γουστάρετε, είναι σίγουρο Εύχομαι να μην βρέξει τόσο από το Κυριακό Και ειδικά για την πορεία Γιατί εκεί μπορεί να πάνε κι άγγελοι Κι ας λέει και πημένει γιώτα νέγκα σε στίχους Παπαγιανόπουλου Γιώργου και Μουσίκη Νικολόπουλου, ότι δεν υπάρχουν αγγελή. έκανα που για σένα πέθαινα τώρα που με πουλήσες το ξέρω Σλενε Έχω τα σημάδια από σένα που με καίνε Σαν παιδί Θα κλείσω την εκπομπή με ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αδερφούλα μου σήμερα Μου φτιάξε τη μέρα την ώρα τη ζωή και το κέφι Αφανάζομαι και σε με τις μουσικές της επιλογές Και θα τελειώσω με τους ευγενείς αλήτες Έτσι λένε την πάντα του Νίκου Πορτογάλογλου Μετρώντας τα κύματα και τα βήματα και τις ώρες Όπως λέει και το τραγούδι Το δικό του που είναι από live του 18 Μαζί με την χοροδία του μουσικού σχολείου της Θεσσαλονίκης για να μάθετε, αγαπητέ φίλε και φίλοι, τώρα που μιλάτε για brain drain, ότι σε τούτο τον δω τον υπέροχο τόπο τα μουσικά σχολεία, εγκαταλελειμμένα, πολλέ φορέ χωρί όργανα, χωρί μέσα, έφτασαν αισίω τα 50 στην Ελλάδα. Αν θέλουμε αυτά τα παιδιά να μείνουν εδώ και να παράγουν κουλτούρα, και να αντιστέκονται. Λοιπόν, α, και ο Πορτοκάλουλου αποφάσισε να συνεργάζεται με αυτά τα σχολεία και πάει και κάνει και δύο ώρα σεμινάρια. Λοιπόν, και για τον Νίκο και για την Άνσι που τα λέει όλα του και τα γράφει. Και για τα παιδιά των μουσικών σχολείων και για τα παιδιά που ελπίζω των μουσικών σχολείων να είναι στην πορεία για το Πολυτεχνείο, για τη μουσική του Πολυτεχνείου. με τα κύματα. Καλό σα βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ περισυλλογή, πολύ μνήμη, πολύ κουβέντα, πολύ παρέα. Η πόλη πρέπει να είναι στα χέρια μα. Ο τόπο πρέπει να είναι στα χέρια μα. Η εξουσία πρέπει να είναι στα χέρια.